Και εγώ, είμαστε πολίτες έτσι, μιας χώρας που ανήκει κάπου στον κόσμο Ωραία, μυρώνεις φόρους κανονικά, ρεύμα, μερά, τηλέφωνα κτλ Ναι, κινείσαι με νόμους που κάποιοι έχουν ψηφίσει Και που ορίζουν το όριό σου, το ξέρεις πυρώνεις το κράτος στην εφορία τα βατζιλίκη για τη ζωή και για το θάνατό σου, εντάξει σε χρονικά διαστήματα σου τάζουν καλό εσύ τους ψηφίζεις και ελπίζεις πως κάποτε θα σωθούν τα παιδάκια που πεθαίνουν από την πείνα τα παιδάκια που βρήκαν στον δρόμο τους πανέξπνες βόμβες από ηλίθιους ανθρώπους ελπίζεις πως θα σωθείς από τα ναρκωτικά εσύ τα παιδιά σου αν έχεις και πως θυμάστηγα αυτή Καλή πολιτική μ' αγάπη θα φροντίσουν Να εκλείψει μια για πάντα από εδώ και πέρα Πως ό,τι όπλο υπάρχει θα καταστραφεί Για το καλό του κόσμου Τα χρήματα που δίνουν στους πολέμους Πως θα δώσουν σ' ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη Όντως που τους τρώνουν τα ποτίκια Κάτ' απ' τις γέφυρες των μεγάλων πολεών τους Και πως το άδικο αλήθεια πολεμάν αυτοί Που εξουσιάζουν τον κόσμο αυτοί Που είναι στα πόστα τα καλά και στις μεγάλες θέσεις. Άκουσε ένα πλανίδι που φλέγεται υποκοφά και φανερά μα θα σπαθούν στα χέρια τους τη δύναμη του. γιατί δεν κάνουνε κάτι να σταματήσουνε όλα αυτά τα τραγικά. συμβάντα που τριγύρω τρέχουν μάλλον γιατί το κάλο μας δε θέλουν αλήθεια είναι απλά τα πράγματα Θέλαν ναι, το καλό ναι, να έχουν Ξυπνά Σε θέλουνε πρωτισμένο Και κάτω από ελέγχο Κατευθυνόμενο και μαδοποιημένο Να μην μπορείς να αντιδράσεις Ορίς, Όχι απλά με το να σπάσεις Ξυπνά. Αλλά να γίνεις ενεργός να δράσεις Ένας σκεπτόμενος καλός επαναστάτης Ξυπνά. Κοιτάζοντας αιτικά Κάνοντας πράξεις η αναρχία ήταν πάντα το καλό, φίλε αντάρτη Αυτό είναι ένα που Έχεις πάρει χαμπάρι, βλέπεις τον κόσμο Πώς γαμιέται, δεν το παίζω αναρχικός Αλλά αν θέλουν δεν μπορούν Τόσο δύσκολο είναι το καλό ρε πούς Τημοσυνδύναμη έχουν, μάλλον δεν τους συμφέρει Αφού ξέρεις πώς Στα όπλα τα ναρκωτικά και την πονεία Στηρίζεται η οικονομία Σε αυτή τη γαμιμένη παγκόσμια κοινωνία που φτιάχνουν. Κακό να ναι ο κόσμος ενωμένος φίλε Είναι κακός ο τρόπος που θέλουν να Τον υποδουλώσουν και να Τον ελέγχουν και να Τον κατευθύνουν σαν να. Είναι ένα κι αυτό δεν γίνεται Άλλος είσαι εσύ κι άλλος είμαι εγώ Πιερούν λαούς και βασιλεύουν Μπερδεύουν παιχνίδια πολεμικής Στρατηγικής πιάζουν να παίζουν Κι έτσι χωρένεσαι Και συνεχίζεις να ζεις Να πουλεμάσαι Αφού στα χέρια τους τη δύναμη του, Γιατί δεν κάνουνε κάτι να σταματήσουνε Όλα αυτά τα τραγικά συμβάντα που τη γύρω τρέχουν Μάλλον γιατί το καλό μας δεν φαίνουν Αλήθεια είναι απλά τα πράγματα Αν θέλανε το καλό να είναι Όσο θα στα φνάρια σκληρών καρποβιών και δεν διστάζουν να του αφήσουν μαχαίρι για να κλέψουν να εκποβήσουν, συνεχίζουν να απτώ τη δράση. Σήμερα ο εκπομισμό αυτό έχει ω στόχο τη διατήρηση τη εξουσία τη συγκεκριμένη ομάδα και την επιβολή τη κυριαρχία στο γεωγραφικό χώρο που δραστηριοποιείται. Ασχολείται οι περισσότεροι με ναρκωτικά. Και όσο δεν όχι μόνο για να πάρει ναρκωτικά, δίνονται και ελά και αναγκάζουν και καθόλου να το φαινόμενο του συμποριών ανήλικων είναι υπαρκτό και προκαλεί ανησυχία σε γονεί αλλά και μηχανία και προβληματισμό στου ειδικού. Οπότε, μάλιστα κύριο μέλημα θα πρέπει να είναι όχι η μοριακή καταστολή αλλά η πρόληψη, η δημιουργία των κατάλληλων κοινωνικών προποθέσεων που δεν θα περιθωριοποιούν τον ανήλικο θα του προσφέρουν ευκαιρίε για μια διαφορετική πρόκληση.